Κεφάλαιο Α, σελίδα 713 Στίχη 1 σε ως 11 Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό διότι παρηγορεί του Αποστόλους στις αστλίψεις τον 1. Εγώ ο Παύλος ο οποίο είμαι απόστολο του Ιησού Χριστού διότι το ηθέλησε ο Θεός χωρί να πάρω μόνος μου το αξίωμα τούτο και ο Τιμόθεος ο γνωστός σα αδελφό προς την εκκλησία του Θεού που υπάρχει στην Κόρινθον καθώς και προς όλους τους χριστιανούς οι οποίοι είναι εις όλη την επαρχία της Αχαΐας 2. Ήθε η χάρη και η εξ ειρήνη να σας δοθεί από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησού Χριστόν 3. Ας είναι και δοξασμένο ο Θεός που είναι πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά την θεία του φύσιν αλλά και Θεός του κατά την ανθρωπίνη φύσι Ας είναι δοξασμένος, διότι Αυτός είναι πατήρ και πηγή Ελέους, συμπαθίας και ευσπλαχνίας και Θεός που χορηγεί κάθε παρηγορίαν. Τέσσερα. Αυτός μας παρηγορεί κάθε θλίψην μας, για μπορούμε και εμείς με την παρηγορίαν με την οποία μας παρηγορεί ο Θεός να παρηγορώμεν τους άλλους εις οποιαδήποτε θλίψην και αν βρίσκονται. Πέντε. Τον δοξάζομαι λοιπόν και τον ευχαριστούμεν. Διότι καθώς πάρα πολλά είναι τα παθήματα και θλίψεις που πάσχομεν σαν τον Χριστόν και προσδόξαν αυτού, ούτω πολύ και υπεράφθονο είναι και η παρηγορία την οποία διαμέσου του Χριστού λαμβάνομεν. 6. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα και κακοπαθούμεν για να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να σας οδηγήσουμεν στην πίστη ώστε να επιτύχετε την παρηγορία και σωτηρία σας». Την παρηγορία ανδέ και σωτηρίαν σα ενεργή χάρη, η οποία σα ενισχύει να επομένετε τα ίδια παθήματα και τα ιδία θλίψη, τα οποία και εμεί πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα πάλιν δια την παρηγορίαν και σωτηρίαν σα. Διότι όταν μα βλέπετε παρηγορημένου, ενθαρρύνεστε και παρηγορήστε και στηρίζεστε στην ελπίδα και υπομονή ε οποία θα σα εξασφαλίσουν τη σωτηρίαν. 7. Και είναι βεβαία η ελπίση που έχουμε ενδιασάς ότι τα δεινά και εθλίψεις δεν θα κλονίσουν την πίστη σας. Διότι γνωρίζομαι ότι όπως συμμετέχετε στα παθήματα και τα κακοπαθίας μας, έτσι θα γίνετε συμμέτοχη και στην παρηγορία μας. Και θα ενισχυθείτε από τον Θεό, όπως και εμείς, για να υποφέρετε με γενναιότητα και με παρηγορημένη καρδία δοκιμασίας και κακοπαθία. 8. Σας ομιλώ δε περιπαθημάτων και παρηγορίας μας, διότι δεν θέλω να έχετε άγνοια να διε την θλίψη που μας έβρανε στην Ασία. Διότι έπεσαν επάνω μας μεγάλο βάρος υπερβολικών δοκιμασιών και πειρασμών, που ήσαν παραπάνω από την δύναμή μας τόσο πολύν, ώστε να απελπιστώμεν και διε τη ζωή μα 9. Και ήσαν τέτοια τα γεγονότα, ώστε από τους φοβερούς κινδύνου που διετρέχαμεν, Έγινε το φανερό και μα εδίδεται η απόκριση, από την οποία και εμεί οι ίδιοι έχουμε πιστεί, ότι ο θάνατό μα ήταν πλέον βέβαιο. Και επέτρεπε ο Θεό οι πρωτοφανεί αυτοί οι κίνδυνοι να μα προκαλούν τη βεβαιότητα αυτή, δια να μην έχουμε πεποίθηση ει τον εαυτό μα, αλλά ει τον ο οποίο ανασταίνει του νεκρού. 10. Αυτό από ένα τόσο μεγάλων κίνδυνο που μα απειλούσε με βέβαιον θάνατον, μα εγλίωσε και εξακολουθεί να μα γλιτώνει. Ισ' αυτόν δέχομαι να στηρίξει τι ελπίδε μα, ότι ακόμη και στο μέλλον θα μα γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. 11. Ναι, θα μα γλιτώσει, αφού κι εσεί θα συνεργείτε με τα προσευχά και δεήσεις σα υπέρ ημών, ώστε η ζωή που θα μα χαρίζει ο Θεό να αναγνωριστεί ω δωρεά του από πολλά πρόσωπα, και από εμά δηλαδή και από εσά, και έτσι με πολλά ευχαριστίε να εκφραστεί προ τον Θεό η διατησοτηρία μα ευνομοσύνη όλων.